Καλή σα μέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 101.5 Εδώ είμαστε και σήμερα για... με την εκπομπή στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου είμαι, 26814060 για να επικοινωνήσετε μαζί μας να μας πείτε αυτά τα ωραία που μας λέτε να μας κάνετε και τις παρατηρήσεις σας Κυρίες μου και κύριοι Πολλές καλημέρε στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού δύο όπως πάντα και στους φίλους που είναι από αέρος αέρος, όχι μόνο εδώ εντοπίως, αλλά και Κοζάνη, Κύπρο και Αλαχού Ευχαριστούμε που αναμεταδίδετε την εκπομπή, μεγάλη μας τιμή Σαλονίκη, Αθήνα Κρήτη, Ζάκυνθος Φιώρο του Λεβάντε, ποιο είναι το του Λεβάντε ρε, ρε, Λοιπόν, κυρία μου και κυριέ μου, πολλές καλημέρες όλους τους φίλους, εντός και εκτός Ελλάδος, διότι ο κόσμος τώρα, όπως λέει και ο ποιητής, είναι ένα μεγάλο χωριό. Α μην λένε μόνο οι βουλευτάδες ποιητικά, αλλά λέμε πετάμε και κανένα και εμείς να κάνουμε εντύπωση. Κυρίες μου και γύρι, πριν ξεκινήσουμε με τα του σου, διότι η πραγματικότητα, το τονίζουμε κάθε μέρα, δεν είναι αυτή η οποία παρουσιάζεται από τα Δελτία των Οκτώ, από τα Σεφημερίδας και από την Κυβέρνηση, την εκάστοτη Κυβέρνηση. Η πραγματικότητα είναι μία άλλη την οποία βιώνει μερίδα Ελλήνων. Αυτό θα το λέμε κάθε μέρα εμείς εδώ. Μπορεί να κουράζει κάποιος ή μπορεί και να ενοχλεί κάποιος Αλλά δική μας είναι η εκπομπή ότι θέλουμε την κάνουμε Άντε μην φέρουμε το θείο μας στον αεροπόρο Μουσική Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν μετά του τουθιά σου Ας στείλουμε μια συμβουλή στο φίλο μας τον Αλέξη Μουσική Όχι συμβουλή, μα να του χτυπήσουμε ένα καμπανάκι Μουσική Αλέξη νομίζω ότι τη συντομεύει μόνος σου την κατάσταση Μουσική Γιατί στο λέω αυτό... Διότι ξεμήτησαν τα καλά παιδιά στις τηλεοράσεις Για ρωτάει εκεί του συμβούλου σου Όσο θα εμφανίζεται και θα μιλάει, θα μιλάνε προσώπατα στι Φωτόπουλου Στις τηλεοράσεις πιστεύεις ότι τα δόντια δεν θα ξανατρίξουνε Λοιπόν ρε Σιτάλα έδωσε χθε το προσώπατο από ό,τι θα είδατε Στις Ξαναβγήκανε λοιπόν, Όπως λέει εδώ και ο φίλος μου Σαν τις, στα νησιά Γκαλαμπάγκο, σαν τι αύρε να λιαστούν ξαναβγήκανε προκλητική, ηταμή. Λοιπόν, και φυσικά τα κανάλια βρήκαν τροφή Φιλοξενώντας είπαμε, ό,τι πιο άχρηστο και ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Οπότε αλέξιμο όπως καταλαβαίνει, όσο περισσότερο πια αρχίζουν και παρουσιάζονται αυτοί. Σε συνεντεύξεις, σε παράθυρα Για να διεκδικούν το δίκιο Των υποτιθέμενων Πως τους λένε εκεί ομάδων Τις οποίες εκπροσωπούν Συνδικαλιστές <Τοχε> Καταλαβαίνεις ότι το πράγμα συντομεύει Φαντάζομαι να το καταλαβαίνεις και από μόνο σου Η αγανάχτηση θα ξαναγυρίσει Και η ελπίδα καλά άστηνα αυτή Και το ανάχωμα θα καταρρεύσει σύντομα <Τοχε> Λοιπόν χαρά μας να ακούμε τους φωτόπουλους Καθημερινά για να δούμε τελικά πόσο αντέχει αυτό πετσί μια μερίδας Ελλήνων Δεν μιλάμε για το, ε, το 80% του, του σώματος που ψήφισε, των βολεμένων δηλαδή Μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για το υπόλοιπο Αλλά δούμε πόσο θα αντέξει το πετσί τους ακόμα, περιμένουμε Επαναλαμβάνουμε Αλέξη Όσο αυτά τα προσώπατα βγαίνουν, τη συντομεύει την κατάσταση ε, θα μείνουμε τώρα στα αυτά που λένε δική σου Καλά εντάξει Θα πάμε λοιπόν στο θίασο τώρα κυρία μου και κύριε μου Εντόπιο διότι δεν έχουμε μόνο τον εντόπιο θίασο Έχουμε και τον uh, παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό θίασο Ο οποίος καθημερινά δεν κάνει τίποτα άλλο Από το να δίνει την παράστασή του Σκοτώνοντας Κυριολεκτικά μιλάμε χωρίς καμία υπερβολή Έλληνες Έλληνες Κυριολεκτικά μιλάμε έτσι Καμία υπερβολή Κυρία μου και κυρία μου τελικά οι Δανιστές Δεν πείθονται με τα μέτρα του Βαρουφάκη, του Ιρουάσου Τα στήλαν πίσω Το πακέτο Πιστρέφεται στον Αποστολέα Και ζήτησαν Να δουν τα αποτελέσματα Των μέτρων Κατάλαβες έσοδα Θέλουν έσοδα οι άνθρωπες Από αποκρατικοποιήσεις άμεσα Πάρ το πίσω λοιπόν τούπανε το πακέτο του του ήρωα οπότε λοιπόν του παν θέλουμε άμεσα μέτρα θέλουμε ρευστό θέλουμε φράγκα κατάλαβες μεγάλα <Και> αυτό είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της πολιτικής και όλων αυτών των θανάτων και του ξεπουλήματος μιας χώρας θέλουν φράγκα και υπάρχουν εδώ μέσα όπως λέμε καθημερινά Εκατομμύρια, δεν πρόκειται για εκατοντάδες χιλιάδες υποστηριχτέ τους που συνενούν σε αυτό το πράγμα Εξασφαλίζοντας ένα κόκαλο που λέγεται μιστός ή σύνταξη Ο Τσίπρας Λιμόνης ζητάει ρευστότητα Μέσω κεντρικ... η... Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μέσω Στουρνάρα <ΣΣΣ> Εν τω μεταξύ μεγάλε Μας ήρθε και η κατραπαγιά γανιά ήταν αυτό, δεν ήταν κατραπαγιά Βγήκε αφεντική, αυτή τώρα τη βλέπετε Έχει κανα χρόνο δύο Δεν έχει τις εμφανίσεις που είχε Στο παρελθόν Βγαίνει, αμολάει σοβαρά την κουβέντα τη Και γυρνάει Στο κλουβί της Παρ' όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου Βγήκε και μας έριξε Μια τηγανιά Διότι εμείς κυρία Δωροθέα μου Είχαμε πιστεί μέσα σε ένα μήνα Ότι δεν έχουμε τρόικα Έχουμε θεσμού. Πώς βγαίνεις εσύ λοιπόν στις Βρυξέλλες και μας λες ότι η Τρόικα θα συνεχίσει την αξιολόγηση της Ελλάδας Πια Τρόικα κ. Δωροθέα μου <Το> Δεν είναι Τρόικα κ. Δωροθέα μου Θεσμή είναι <Το> Πλάκα μας κάνεις κ. Δωροθέα μου <Το> Φταίει ο βαρουφάκη τώρα να εκνευρεστεί και, και, και, και, και να, να, να, να, να σου κάνει και σένα να στιάξει μοναδίς τραπάθηση <Το> Οπότε Αφού το άκουσε ο Βαρουφάκης αυτό Είπε, έλα μωρή, μην κάνετε έτσι. Η κυρία Μέρκελ από είπε Τρόικα και όχι θεσμοί. Κατάλαβες, μου απευθύνθηκε σε μένα. Όχι σε σένα, σε μένα. Και μου είπε, κατάλαβες, μαλάκα μου. Εμένα, μου το αποβαρουφάκισε. Η κυρία Μέρκελ από είπε ε, Τρόικα και όχι θεσμοί. Ανέ, ναι, κύριε τη μου. Αυτά είπε ο ήρωας, Ο αντρουλέου, wow. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου Αυτά μέχρι στιγμής Με το σου, όπου Οι θεσμοί όπως είπαμε Ορίστε, ορίστε παρακαλώ Είναι οι ατάκες Οι ατάκες Μα, μα, μα, Ναι, ναι μάσα. Κατάλαβα, κατάλαβα Κύριε Τελαγρατά μου, κατάλαβα Καλή σας ημέρα, καλή σας. Κατάλαβα κύριε Τελαγρατά μου Μου λέει είναι οι άνθρωπες Μου λέει ο κύριος Τελαγράτης Και ρίχνουν τα δικά τους εκτός ε, ε, κιμένου. Ρε παιδί μου πώς κάνουν οι, Πώς τα λένε αυτά που ρίχνουν οι ηθοποιοί Εκτός κειμένου δεν, <σκυρίζει> δεν, δεν ξέρω κιόλα. Δεν έχουν κάνει ηθοποιώσεις Ναι κύριε τηλεακροατά μου είναι βεντέτες Σωστά Κυρία μου και κυριέ μου να τονίζουμε ότι αυτά συμβαίνουν στο θέατρο Έτσι Το οποίο εσύ δεν έχεις να πληρώσεις να πας να το δεις Αλλά σε εξαναγκάζουν καθημερινά Να το βλέπεις και να το ακούς Για να σου θυμίζουν απλά ότι είσαι υποδουλωμένος Και τελειωμένος Παρακαλώ Έλα ρε πανικάρι, τι κάνεις Έχεις δουλίτσα με... ε, Να μην το λε δυνατά, αυτό μην με... Είναι έγκλημα να έχει δουλειά σήμερα με... Να είσαι καλά φίλε, καλή σήμερα καλή σήμερα. Οι δουλειές με τα χέρια δεν έχουν αποτέλεσμα μου λέει ο φίλος μου Ποτέ δεν είχαν. Αντίθετα με αυτό που υποστηρίζουμε εμεί με το φτωχό μα στο μυαλό, ότι οι δουλειέ με τα χέρια έπρεπε να. αυτοί που κάνουν δουλειέ με τα χέρια έπρεπε να είναι οι πλούσιοι τη κοινωνία. <Το> Λέμε ρε, παιδί μου, μια σκέψη ακόμα. Ναι, Κατάλαβε τώρα. Δεν είναι ακριβώ η ίδια με του αριστερού Βαρουφάκη που είναι και υπουργό και ο άνθρωπο είναι και αριστερό. Αλλά αλλά με τώρα κάνουμε κα, καμ, και μα ξεφεύγει και μας καμία που και που σκέψη εννοώ. <Το> κυρία μου και κυρία μου, ο ήρωα Βαρουφάκη. Ο Νικηταράς Βαρουφάκης ομίληξε στο ελληνογαλλικό επιμελητήριο και ενώ μέχρι προχθές στα BBCδια και στα Bloombergδια και στην Ουγρόπη και στα CNNδια δήλωνε ότι δεν έχουμε πλαν B και όλες αυτές οι ιστορίες αυτό είναι το πρόγραμμα και σε όποιον αρέσει ξαφνικά στο ελληνοφρανσέ no επιμελητήριο δήλωσε ότι έχει plan B, B. B. B. B. B. B. έχει plan B ναι αν δεν εγκρίνουν τη Δευτέρα τη Λίστα μέτρων της κυβέρνησης η εταίροι μας είπε ο κύριος Μπαρουφάκη, έχει πλαν B Όμως κυρία μου και κυριέ μου το πλαν B δεν μας το λέει για να μας κάνει έκπληξη. Αυτά που σας λέω τώρα συμβαίνουν, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, πιστέψτε με λοιπόν θα μας κάνει τζα πάρτε ρε χαμένα ένα πλαν B και εμείς αααμάν θα εκπλαγούμε, ναι. Τόνισε όμως σε αυτή την ομιλία στο Ello Francais του ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που έρχεται στην Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τα οικονομικά της χώρας. Του διαβάσατε και το ρεπορτάζ που σας έχουμε για αυτή την τράπεζα. Oh, Είδατε τι ακριβώς είναι αυτή η τράπεζα. Yeah. Είδατε τι ακριβώς κάνει στις χώρες σου που εγκαθίσταται. Yeah. Είδατε που... Ποιοι οικονόμησαν στο θάνατο χωρών και λαών, ακόμα και Έλληνε. Είναι δικαιούχο χώρα αυτή την τράπεζα η Ελλά. Ναι, κύριε μου. Οπότε, κυρία μου και κύριε μου, ο αριστερό βαρουφάκι με την αριστερά κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μα φέρνουν και μα κατσικώνουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη. Γι' αυτό και αναφωνούμε δια μίαν ακόμη φορά ότι τα πράγματα δεν είναι απλώ έχουν τελειώσει οριστικά. Μπορεί αγαπητέ μου να γλύφει το κόκαλο του μισθού σου Αυτή τη στιγμή yeah. Ή να έχεις κάποια απόνερα στο μπιζαχτά Λοιπόν είναι τελειωμένη η να έχει καποια απονερα στο μπιζαχτα Τελειωμένη yeah. Πως φώναζε και εκείνος ο Αλβανός παλιά στη διαφήμιση Ήρθε yeah. το τι άλλος Το τι άλλο; Ναι τον Νικόλα Την yeah. κάνεις ρε φίλε loser, so yeah. Yeah. Φακελάκι yeah. Ασφάλεις τους μάλες. Έτσι εκεί φτάσαμε. Είναι, να δούμε τώρα. Ε, θα κάνουν κοινωνική δικαιοσύνη αυτό. Ναι. Ναι. Ναι. Τάφαχτες. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. A a are I can feel it. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρει τι λέει ο ένας, δεν ξέρει τι ακούει ο άλλος Α, δεν ξέρω... Κοίταξε... Έχουν τον τρόπο τους Α, κοίτα να σου πω κάτι, αν καταλάβαινες θα σου να Κάτσε και στα αυγά σου τώρα κι εσύ, να δεν θα καταλάβει. Έτσι, πράγμα Πίστευε και μια ερεύνα, λέμε Ακόμα, όχι, έλα Ακριζήσετε την ελευθερία σου. Καλή σου μέρα. Έλα ρε φίλε, καλημέρα. Τι μου λε τώρα που θε να καταλάβει τώρα τι λέει ο ένα και τι λέω ο άλλο, Τι απαιτήσει έχει και εσύ τώρα. Θε να καταλάβει τι λέει ο Κωνσταντοπούλου, Γιατί δεν το Γιατί το λέει διαφορετικά ο άλλο, oh, Κάτσε και στα βγάσω να πούμε και ε, ε, ηρέμησε έναν εικόνα. Κυρία μου και κυρίε μου, Αυτά λοιπόν που σα είπα έγιναν στο ελληνοφρανσέ επιμελητήριο no mm -hmm. όπου ξαφνικά τσακ θα μα κάνει μια έκπληξη ο Βαρουφάκη και εμείς να πούμε φυσικά θα γυρίσουμε πλευρό ευτυχισμένοι κάθε μέρα που ξυπνάει εξάλλου <Κι> γεγονός πάντως είναι αυτό το ότι πέρα από την έκπληξη που θα μας κάνει με το Plan B ότι τόνισε και υπογράμισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη που έρχεται στην Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τα οικονομικά μας τε Λιώσα με Το πήρατε χαμπάρι αυτό το πράγμα Ή όχι ακόμη Είσαστε αγκαλιά με την ε, ε, Ελπίδα και την αξιοπρέπεια Σε παρτούζα και τους κάνατε Γουτσου γουτσου Αν δεν ε, έχετε ενημερωθεί Ακόμα για το τι είναι η τράπεζα Αυτή επαναλαμβάνουμε Χωρίς να θέλουμε να γένουμε κουραστικοί σα το έχουμε φρέσκο το ρεπορταζάκι Στοντήχο Τελεία να το δείτε Να δείτε πόσο ωραία Καταστρέφουνε για το κέρδος τα πάντα oh. Δεν ονοδούν προουδενός oh. Κράτη, έθνη, λαϊ, Άνθρωποι σκοτώνουν τα πάντα Παρακαλώ Καλή σας ημέρα μεγάλο φίλος μου φίλος Μπράβο Μπράβο Ναι, μπράβο Να τον τουρλώσω και εγώ να πάρω office Ναι, ναι Σωστά Το αποπηγάδι ποιος να το θυμάτε Έτσι σωστά, σωστά σωστά Μου λέει εδώ ο φίλος τηλεαγροατής και ο κύριος Σούλτσικο Σούλτσι είναι φίλος μου Είναι φίλος μου ο Σούλτσα, παιδί μου Λοιπόν, δήλωσε χθε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, λέει τώρα που έρχεται που εγκαθίσταται η τράπεζα αυτή στην Ελλάδα διότι δηλαδή θα δώσει όθηση στην οικονομία. Μεγάλε, το αποπηγάδι το έχει δει. Σου έχω, σε έχω προτρέψει να δει τι γίνεται στο αποπηγάδι. Τι έγινε όχι τι γίνεται, και τέλειωσε η κατάσταση έτσι. Ανίξε. Τι έγινε, πόσα χρόνια του δουλεύανε, του βαρέσανε, yeah. σου παρουσίασα από εδώ και τι είχε πει ο. Ο παππούς εκεί ο κριτικό. Yeah. Λοιπόν η Ελλάδα πια είναι, Θα γίνει ένα αποπηγάδι Πέρα για πέρα Δεν θες να το πιστέψεις Μην το πιστεύεις Εντάξει ξέρω ότι στο τέλος του μήνα θα πέσει ο Μπεζαχτάς Καμία αντίρρηση Αλλά πως είπε να σου χτυπήσω την πόρτα Για εθνική αξιοπρέπεια Ή προσωπική Τακ yes. τακ αξιοπρέπεια που είσαι Λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου Αυτά Τα ωραία συμβαίνουν ε, εγκαθίσταται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα την οποία όπως λέγαμε χθες είχε καλέσει ο Σαμαράς έτσι και την εγκαθιστά ο Τσίπρας την κάλεσε ο δεξιός του την εγκαθιστά ο αριστερός επαναστάτης μαζί με την αξιοπρέπεια τη φέρνει μπρατσέτα. Πως βγαίνουν τα ζευγάρια στο χωριό ταραγωνιασμένα Είναι η τράπεζα με την αξιοπρέπεια Και από πίσω να πούμε Παίρνει μάτι να πούμε η ελπίδα Έτσι λέει μωρή Μου αφαγιστούν άντρα Τα ράβε σε τι συμβαίνει <Σταλώς> Κυρία μου και κυρία μου Είναι μεταξύ Τράβα από εδώ, τράβα από εκεί Δεν βγαίνουν τα νούμερα της κυβέρνηση Αν δεν εγκριθούν Τα 7,2 ευρώ Δόση, αν δεν τα εγκρίνουν οι δανειστέ μας <laughs> οι δανειστές μας ε, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς δανειστές Δευτέρα στο Eurogroup η κυβέρνηση προσανατολίζεται να καλύψει τις ανάγκες μισθών και συντάξεων με δύο τρόπους ακούστε παρακαλώ να σταματήσει τις, πληρωμε... τις πληρωμένες τις πληρωμές χρωστούμενων σε ιδιώτες παλιά μου τεχνικό σκηνό εντάξει κάνει στάση πληρώμα Πώς... οι άλλοι πληρώναν ιδιώτες όχι και δεύτερον, να πάρουν τα αποθεματικά των ταμείων και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για τους αγρότες. Τα λέγαμε προχθές αυτά, εντάξει. Τα αποθεματικά των ταμείων, στα έτοιμα, όλοι βούρ στο μπατσά, στα έτοιμα. Και όλα αυτά γιατί, διότι δεν υπήρξε κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία να ενδιαφερθεί για το κέρδος, ξεκινώντα από πρωτογενή, δευτερογενή παραγωγή. Ήταν υποτακτική και είναι υποτακτική κάποιων αφεντικών που τους χώσαν στο κόλπο του δανεισμού Τους χώσαν στο κόλπο του δανεισμού Κατάλαβες Μίγαλη όπως θα είδε σε κάποιο σημείο στο άρθρο χθε Στην τρίπια καραβάνα της αξιοπρέπειας που είναι στον τοίχο Σε κάποιο σημείο λοιπόν αναφέρω ότι η Ελλάδα στο τέλος δεκαετία 50 αρχές δεκαετία 60 Είχε ξεπεράσει σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ιαπωνία Είναι γεγονός, είναι πραγματικό αυτό Δεν είναι ψέμα Είναι η πρώτη ε... περίοδος Της κυβέρνησης Καραμανλέα Μην πανηγυρίζετε οι Καραμανλέιδες Διότι αυτή η το... ρυθμία ανάπτυξης Δεν έγιναν ποτέ Όπως λέγαμε και σε παλιότερες εκπομπές ε... δεν υλο... ε... Τα αποτελέσματα δεν υλοποιήθηκαν υπέρ του λαού Υλοποιήθηκαν υπέρ του κεφαλαίου και των αφεντικών αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης όμως ήταν μεγαλύτερη από τις Ιαπωνίες εκείνη την εποχή. Τη δεκαετία του 70 επίσης, η Ελλάς ήταν μία από τις πρώτες εξαγωγικές χώρες σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, για παράδειγμα στη βιο, στη, στο ύφασμα, στο στη, σε τέτοια πράγματα. Τα πλεονάσματα αυτά δεν διατέθηκαν ποτέ από το λαό, στο λαό. Πήγαιναν εκεί που πήγαιναν. Γιατί οι υποτακτικές κυβερνήσεις εξυπηρετούσαν συμφέροντα. Και ήρθαν μετά και του χώσαν στον κόλπο του δανεισμού. Αυτό συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Γιατί, γιατί δεν έχουν μυαλό. Γιατί του χώσαν σε ένα και ζή στη σφυκοφολιά που λέγεται Τέταρτο Ράχ Ηνωμένη Ευρώπη και δεν μπορούν να κάνουν χωρί αυτή. Δεν γίνεται ρε, μεγάλε. Ή έχει σπίτι και οικογένεια, ή φέρνει και τον κόμενό σου και τον κόμενό σου μέσα και το αφεντικό σου και κάνετε μια μεγάλη παρτούζα μέσα στο σπίτι σου. Αυτή είναι η Ηνωμένη Ευρώπη. Τι νομίζει είναι. Γιατί μεταξύ αυτοί τρών και πίνουν και εσύ. Καλείσαι να δουλέψεις για να ζήσεις και το γκόμενο και την γκόμενα και το αφεντικό και... που σου πηδάει τα παιδιά μας στο σπίτι Ουκουγκέκε δεν μπορείς μια φορά να το καταλάβεις αυτό Αυτή είναι η Ενωμένη Ευρώπη Γίνεται ζωή έτσι Α δεν γίνεται καλά Οπότε λοιπόν τι θα κάνουν μεγάλε Θα βάλουν το μακρύ του χέρι στα αποθεματικά των ταμείων και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων για τους αγρότε Γεια σου αγρότης Ευδαλή «Κυρία μου και κυρία μου, μη μου λες τέτοια, θα πάλω με το σκουσμό, φωνάξε τις ρέγγες να κλάψουν». παρετήθηκε ο Αρτούρο Ζερμπό από τη Διοίκηση τη ΔΕΗ. «Παπα! Πα, τον διώκουν, λέει, για αυξήσεις που έκανε σε 19 στελέχη, παράνομες αυξήσεις». Η κυβέρνηση όμως, προσέξτε, δεν του παρέπεψε για τις διαπραγματεύσεις πώληση της ΔΕΗ και ότι επιδιοικήσει ωστό η ΔΕΗ άρπαξε δημόσιες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα μιλάμε για παρανομίες μεγάλες τον παραπέμπουν για απλά πραγματάκια δηλαδή έδωσε αύξηση σε 19 στελέχη κολυτάρια του και χέστηκε η φορά δασταλώνει μεγάλε χέστηκε η φορά δασταλώνει η, η κίνησή του αυτή ήταν να βάλει την περιουσία της ΔΕΗ του μοχλού ξεπουλήματος τη Ελλάδα, διότι αυτό είναι η ΔΕΗ απ' την ώρα που ιδρύθηκε, να βάλει την περιουσία της ΔΕΗ πάνω από την εθνική περιουσία. Κατάλαβες λοιπόν πως λειτουργεί η Βουλή. Παρακαλώ. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ ναι, ναι, ναι, ναι, Το κατάλαβα κύριε μου, Το κατάλαβα, το κα... Το Το κατάλαβα κύριε μου, Το κατάλαβα κύριε Τελεακροατάμ μου, θα βάλω το ποπού Ο Αρθούρο Ζερβός, αγαπητέ μου Μαζί με την, Με τον μοχλό αυτόν, τον πολιορκητικό τον ε, κρυό που λέγεται ΔΕΗ δουλεύοντας για τα συμφέροντα ξένων το 2013 το 13, πήρε ε, με, ε, εκτάσεις, εκτάσεις και τις μετέφερε στην περιουσία της ΔΕΗ αυτής της ξενόδουλης εταιρείας στην Ελλάδα από τη στιγμή που ιδρύθηκε αυτού του πολιορκητικού κρυού άλωσης της Ελλάδας αυτό είναι η ΔΕΗ για την Ελλάδα από την ώρα που είναι ιδρύθηκε και δεν τον δικάζουν ούτε τον κατηγορούνε για αυτά τα πράγματα ο Λαφαζάνης ο οποίος τσάτρα πάτρα, έδωσε αμέσως 30 εκατομμύρια για σνακ στους δεϊτζίδες. δεν Τον κατηγορώνει λέει γιατί έδωσε αυξήσει σε 19 <ΣΛΣ> στελέχη, Μας δουλεύετε κύριε Λαφαζάνη Φυσικά μας δουλεύετε και πολύ καλά κάνετε Οι Αρθουρι Ζερβή και κάτι άλλη τέτοι Είναι μεγάλη θα το λέγαμε να του ψάξει δικαιοσύνη Διότι έχουν κάνει ικτρά Φοβερά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού. Άστις αυξήσεις που έδωσε σε 19. Πάσο στελέχη ή κομματος ή κομματός τι είχε εκεί μαζί του. Αυτό είναι χαδάκι κύριε Λαφαζάνη μου. Φωνάξτε τον καθίστε τον σε ένα σκαμνί. Κάντε έρευνα για αυτά που έκανε ως διοικητής της ΔΕΗ. Παρακαλώ. Μπράβο ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μου λέει, καλά μου λέει ο φίλο τηλεακράτη. Yeah. Θα κορεστεί πάλι η δίψα για εκδίκηση του πόπολου. Ορίστε, δικάστηκε ο, ο Ζερβό, ο, ο Αρτούρο. Ο Αρτούρο, τον Αρτούρο όμω τον πάνε για πλημέλη μα. Και κατά την ταπεινή μα άποψη, ο Αρτούρο έχει κάνει κακουργήματα, αγαπητή μου δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν με συλλήβει. Yeah. Αυτά παίζουνε, μα αυτά παίζουνε, κυρία μου και κυρία μου, και μα κοροϊδεύουνε ακόμη. Με ποιχαίου τίτλου ο Αρβούρος εδώ θα πάει στη δικαιοσύνη γιατί για πλημέλημα ενώ έχει κάνει κακουργήματα εις βάρος του λαού εκτός μεγάλε και αν δεν αισθάνεσαι λαό τι να σου πω άλλο δηλαδή τι να σου πω άλλο γεγονός πάντω είναι ότι ουδής από αυτούς θα ε, δικαστεί ουδής θα πληρώσει το μάρμαρο δεν ξέρω αν διαβάσατε σε ένα σημείο στο άρθρο χθες Δηλαδή τι μας λέτε τώρα ρε Άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν μια ζωή Μάτωσαν Στην ξενιτιά και στην Ελλάδα Τους βάζετε στην ουρά Για ε, συσίτιο και κοινωνικό επίδομα Ρε πλάκα μας Τους κα, κάνετε επιδοτού, επι, επιδηματούχους Ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν Και όλους του Τεμπέληδες της έφορης κοιλάδας Τους κρατικοδίαιτους Τους έχετε στην πρώτη γραμμή Ρε πλάκα μας κάνετε Τι βαρουφακισμός είναι αυτός που σας δέρνει τελικά να πω Τι αριστερά είναι αυτή η οποία μας κατσικώθηκε στο σβέρκον από. Τι αριστερά είναι αυτή με και τι σκέψει είναι αυτές Θα μου πεις αριστερά με σκεπτικό Ραχίλ Μακρύ είναι Εντάξει, καμία αντίρρηση Λοιπόν, καμία αντίρρηση Οπότε τι απορίες έχω κι εγώ πουρνό πουρνώ Εν τω μεταξύ όπως και οι προηγούμενοι Πρόσεξε, ούτε στην οτροπία δεν αλλάζει τίποτε μεγάλε Σου είπα η πολιτική αυτή πρέπει να πεθάνει Πρέπει να πεθάνει η πολιτική Να σβήσει αυτό το είδος πολιτικής Εδώ ο κόσμος καίγεται μεγάλε Και αυτοί κάνουν διακόσμηση στα παλάτια Στα οποία θα περάσουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια Όπως έκαναν οι αντουανέτες Λοιπόν κατάλαβες Αλλάζουν τους πίνακες στο Μαξίμου η Ελλάδα ευγνωμονούσα την κοπανάει πάλι. Το πίνακα στο βρυξάκι εκεί. Λοιπόν, την κοπάνησε. Ήρθε ο Παπανδρέο, έφερε το ατέρμονο πεδίο αδελφή. Άλλο εδώ. Λοιπόν, τώρα ο Τσίπρα ξανακατεβάζει την ταλέπορη την Ελλάδα. Την ευγνωμονούσα και ανεβάζει φόντο το μοντέλο του Κοκκινίδη με τίτλο του πίνακα, του πίνακα Αντίθεση. Κατάλαβε μεγάλε. Δεν μπορεί να εργαστεί τώρα στο γραφείο ο άνθρωπο. Αν δεν έχει και τον ανάλογο πίνακα. Απ' τα μικράτα του δηλαδή, όταν διάβαζε είχε και ένα πίνακα απέναντι ενός μεγάλου ζωγράφ δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγάλος ζωγράφ ο Τσαρούχης ο Φουστανέλλας ο, ο Φέσης ένας ρε Άι Άιντου Μπρος Α μπράβο Έτσι σωστά Να είσαι καλά τηλεακροατά μου Όποιο και να μπει στο Μαξίμου, εκείνο που δεν πρέπει να ξεχάσει είναι, είναι ότι ήταν ένα σπίτι τραπεζίτη το οποίο οι Έλληνε, οι Έλληνε, οι πραγματικοί Έλληνε το πλήρωσαν πανάκριβα για να φτάσει να το δωρήσει ο Μάξιμου Να αλλάζει τα πετσαρίε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλο, ο Έρμο ο Βενιζέλο δεν πρόλαβε, εντάξει, μιλάμε και. Ο Τσίπρας, ο Παπαντρέα, εντάξει δεν μπορεί ρε παιδί μου, δεν μπορεί να βλέπει να πούμε τώρα. Πρέπει να έχει πίνακα ο άνθρωπο εκεί, δεν γίνεται διαφορετικά Ωχ, τραβάτε τους ρε σε μια στάνη Και βάλτε τους με τα γίδια μέσα Να δουν πως είναι η ζωή Μεγάλε Στα ψηλά της περνάνε τι ειδήσει Σε κάτι μονόστιλα εφημερίδων Καλά τα Τα Τα μεγαλοκάνελα και αυτά δεν αναφέρονται Όμως είναι Φοβερές ειδήσει Για παράδειγμα το ότι μέχρι στιγμής 70 Έλληνες πέθαναν από γρίπη, ενώ ακόμη 30 χαροπαλεύουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε αυτή τη χώρα της ελπίδας της αξιοπρέπειας όπου ακόμα έχω πληροφόρηση προσωπική από άνθρωπο καρκινοπαθή τον τρέχουν από φαρμακείο σε φαρμακείο του αλλάζουν τα φάρμακα του δίνουν γενώσιμα Κατάλαβε μεγάλε. Τι, τι, τι, Αλέξη μου, την πρώτη μέρα που. Α, εντάξει, που είχε κάνει τις προγραμματικές δηλώσει, σου είχα γράψει ένα άρθρο. Ζητήτε λαός. Α, αυτά όλα που είχε πει ήταν κουρκουμπίνια. Στάζαν τα μέλια. Σου λέω τρέχανε. Οι γλύκες. Αλλά με ποιο λαό θα τα υλοποιήσει. Ο φίλος μου ο Νίκος. κάντο στη Ζάγκη, ήταν να πάει στο γιατρό. Ανασφάλιστο. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Πρέπει να ασκάσει 100-200-300 ευρώ Πού να τα βρει Ισόδημα 0 Με ροκάματο τίποτα Κατάλαβαίνει εδώ μιλάμε, μιλάμε για αυτή την, Αυτή είναι η πραγματική ζωή Και όχι τα κασκόλια να πούμε και τα σκαρπίνια Του μπαρουφάκι Κατάλαβες έχουμε το Τον μπαρουφακιάδη Είναι μπαρουφομπουμπούκος αυτός τώρα Σαν τον μπουμπούκο Κατάλαβες είναι μπαρουφακιάδης Αυτές είναι οι πραγματικές ειδήσει. Αλιέξ Μπορείστε Καλό το παιδί Έλατε φίλε Ναι Να είναι εδώ Α, τι όμορφο! Να, ναι. Να, ναι. Πολύ. Πολύ. Πολύ. Πολύ. Μου λέει <Συξελόνι> Πολύ. Λοιπόν, ότι τα νούμερα αυτά δεν ισχύουν, μου λέει, είναι πολύ περισσότερα. Στην περιοχή μας έχουμε πολύ περισσότερους θανάτους, αλλά τα κρύβουνε, λέει, εδώ για μας μιλάμε, τα κρύβουνε, λέει, για να μην τρομάξει ο κόσμος. Και πού να το μάθει ο κόσμος, ρε φίλε. Πού να το μάθει, αφού βλέπεις ότι στα ψηλά, άμα δεν έχει ξόβιζο μπούτι, με νεγάκι, Λεονόρα, η, η, η, η είδηση, πού να τη μάθει. Τα της τη η Όλγα που τρέμει. Ποιο θα του πει την είδηση αυτή. Οπότε από πού να το μάθει. Το μαθαίνει ένα στενό κύκλο σαν εσένα, α πούμε, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται ή έχουν επαφέ με συγκεκριμένου ανθρώπου στα νοσοκομεία. Γιατί φιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι μέσα στα νοσοκομεία δεν το γνωρίζουν. Οπότε ένα μικρό κύκλο το μαθαίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ένα καναλάρχο Με ευγενέστατο καναλάρκα, όπω πάντα. Λοιπόν, οπότε πού να το Ποιο θα το πει, Όργα που τρέμει, κατάλαβε. Πάντω είναι, είναι τραγικό. Είναι τραγικό σου λέω να μιλάμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για, για θανάτους τέτοιου στην Ελλάδα. Όπως είναι τραγικό σου λέω να σέρνουνε καρκίνοπαθεί ε, με αλλαγές φαρμάκων, να μην τους πιάνουν τα φάρμακα να τους σέρνουν, να μην τους δίνουν τα, τα φάρμακα εδώ, να τους τα δίνουν εκεί και άλλες τέτοιες αειδίες. Κυρία μου και κυρία μου μου τέτοια έλα. Ναι ωραίστε να η είδηση. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία απεργου, ε, Προειδοποιούν με απεργία για τη συνέχιση της πολιτικής μείωση κονδυλίων στην υγεία. Καταλαβαίνετε είναι η είδηση που λέγαμε προχθές που τους είπανε θα τα... Θα... Με το 40% του 2000 τόσο θα βγάλετε τα. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να λένε στον εργαζόμενο στο νοσοκομείο: Βάλε στην τσέπη καμιά γάζα, πάρε και χαρτί υγεία από το σπίτι σου. Στον ασθενή, πάρε τα μπαμπάκια μαζί σου. τις ενέσει, πάρε και τον γιατρό Αλαμπρατζέτα και τράβε στο νοσοκομείο. Δεν είναι υγεία αυτό, μεγάλο Δεν είναι υγεία για ανθρώπου οι οποίοι δούλεψαν μια ζωή, είχαν συμφωνήσει με ένα κράτο ότι θα έχουν μια ασφάλεια, τα σκάσαν κανονικά σε αυτό το κράτο και σήμερα του εξευτελίζουν. Του παίρνουν την αξιοπρέπεια. Κατάλαβε, αυτό είναι. Ετοιμάζονται λοιπόν για τη συνέχεια τη πολιτική μείωση οι οποίοι οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να αγοράσουν με δικά τους χρήματα υγειονομικό υλικό. Συνεχίζεται η κατάσταση. Επιμπουμπούκου που λέγαμε, αυτή η ίδια κατάσταση. Για να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών. Yeah. Αν δεν βλέπει τώρα νοσοκόμα εκεί, να πούμε πάει αγοράζει ένα μπαμπάκι. Κατάλαβε, παρακαλώ. Λέω εγώ ρε παιδί. Λέω εγώ κάπου, κάπου Λέω και κάπου να περνάει ώρα Ναι, ναι, ναι Ε, σωστά, να σε καλά Να είσαι καλά Α, ναι, ανέκδοτο μου λέει εδώ ένας φίλος Αυτό που είπες ότι είχαν κάνει συμφωνία με το κράτο. Ε τι να πω ρε, παιδί μου Τι να πω και τι να ομολογήσω. Ορίστε Καλώς στην κοπέλα Τις αυτοκτονίες τις δηλώνουμε τι yeah, Δεν τις δηλώνουμε, τις oh. δηλώνουμε οι παθογένειες Από ποιο νοσοκομείο είναι αυτή η πληροφορία Από τον Άγιο Δημήτριο Για να δω, περιμένω Για να σου πω, πολλά συμβαίνουν Και δυστυχώς Α, ναι, μαθαίνω και σε κλειστό κύκλο Αυτά, αυτά λέμε Στονάκιο Δημήτριο, λοιπόν καταλαβαίνω, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω Να σε καλά, θεωθείο Καλή σου μέρα Λοιπόν, προσεπίδωσαν αυτόν τον οποίο, τον οποίο λέω Αυτή είναι η πληροφορία Ότι και αλλού συμβαίνουν αυτά Οι άνθρωποι κλείνουν τα στόματά τους Φοβούμενοι μην χάσουν τη δουλειά του Και τις αυτοκτονίες, να πούμε, τις δηλώνανε σε συνεργασία, όλο το κύκλωμα εκείνα, να πούμε ε, το ξέρω, εγώ πες το όπω θέλει. Τη δεινόνανε με παθογένειε και τέτοια. Δυστυχώ αυτή είναι την αλήθεια. Ποιο θα τα πει, ένα άνθρωπο, την αλήθεια σε αυτόν τον λαό, κάποια στιγμή. Γιατί, όπως έλεγα και χθε, δεν πιστεύω ότι αν βρεθεί κάποιο να του δείξει την αλήθεια, δεν θα την ακολουθήσει. Δηλαδή, έστω και αν, αν ματώσει, έτσι δεν... Αυτό πιστεύω. Πάντως γεγονός είναι ένα Ότι η πραγματικότητα αγαπητέ μου φίλε Αλέξη Γίναμε φίλοι με τον Αλέξη Μας είσαι στο Στρατούλης Ο Στρατούλης είναι κολλητός μου χρόνια Δεν ζω χωρίς Στρατούλη εγώ Αλλιά δεν ζούσα χωρίς Πρωτόπαπα και Πολυζωγόπουλο Μετά μου κόλλησε ο Στρατούλης Η αλήθεια λοιπόν αγαπητέ Αλέξη Είναι διαφορετική Πρέπει να τη δείτε κάποια στιγμή Υποτίθετε, όχι υποτίθεται. είστε αριστεροί άνθρωποι Ναι, ναι, γαργάλα Λοιπόν, είστε αριστεροί άνθρωποι Πρέπει να δείτε την πραγματικότητα Η πραγματικότητα δεν είναι Μπλα, μπλα, μπλα, μπλα Μην συνεχίζετε Χειρότερα από ό,τι Οι προηγούμενοι, το έργο των προηγούμενων Μην το κάνετε Παρακαλώ Ξέλα τι σε μοιάζει ρε. <Κι> ε, hey. ρε, είσαι ομοφοβικός Ρε είσαι ομοφοβικός ρε, φύγε από εδώ ρε. Έλα Ψεσαι <Κι> <Κι> <Κι> ομοφοβικός ρε, φύγε από εδώ ρε. Έλα, γεια, γεια, γεια, γεια Ένας ομοφοβικός τηλεαγροατής Παρεξήγησε τη σχέση μου με το Σραντούλη και φυσικά θα την παρεξηγήσεις γιατί εσύ είσαι να πούμε μοφοβικό. Κατάλαβες Μεγάλε έλα να πάθεις Τι σου λέγα λοιπόν μεγάλη Α έχουμε και προειδοποιήσεις από τους δασκάλους Οι δάσκαλοι λοιπόν λένε παιδιά Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις δεσμεύσεις του Υπουργού Μπαλτά Και γίνεται ο, ο, ο, ο κρετσπέταλος στην Ολμέ Και όταν ο πρόεδρος πήρε τη φιλο φιλοκυβερνητική στάση με αποτέλεσμα να απαρατηθεί Ύστερα από πίεση των μέλων Τι έγινε ρε παιδιά Άι, δε. Άρχισαν τα όργανα Η αριστερά εργάζεται Σήκω από τη θέση σου Και με μου ταράζεις. Λοιπόν κύριε μου και κυρία μου Ενώ Ο καθένας λέει Ότι θέλει και δεν δίνει Φόρο Για ό,τι λέει Μας έλεγαν ότι οι, οι πρώτε κατοικίε δεν ε, πληστηριάζονται. Κι όμως, κυρία μου και κυρία μου, πληστηριάζονται. Χθε στο Menίδι, στην Αττική, δύο ε, Έλληνες είδαν να βγαίνουν σε πληστηριασμό. Τι έγινε, ρε παιδιά, να να βγαίνουν σε πληστηριασμό τα σπίτια τους και μάλιστα ο ένας δεν είχε ειδοποιηθεί ότι θα γίνει ο πληστηριασμός του σπιτιού του και καταλαβαίνεται ο άνθρωπος του ήρθε κόλπος. Κανεί δεν χτύπησε... Λοιπόν, κανεί δεν χτύπησε με προσφορά. Γιατί το Ειρηνοδικείο είχε γεμίσει μέλη του Κουκουέ και του Ανταρσία που ήταν έτοιμοι να κάνουν το ντου. Αυτή είναι πολιτική, κύριε Ανταρσία και κύριε Κουκουέ. Λοιπόν, βαράτε του αλίπητα! τα κουράκια, τους νόμους και όλα αυτά τα πράγματα Μπράβο και πάλι μπράβο που πήγατε εκεί στο να υποστηρίξετε τους ανθρώπους να δούμε τώρα τι θα γίνει Μπράβος Ορίστε Να Έλα ρε, έλα ρε κάνεις πλάκα να απομείνεις, δεν με κάνεις πλάκα. Τι έγινε λοιπόν, για ποιον μου στείλει ένα mail φίλη μου θεοδοσία. Ο Ολλανδός πρόξενος λέει είναι το επίσημο παρατσούκλι του Βαστάζου της Ομπρέλας σύμφωνα με την έγκαιρη πληροφόρηση από υπάλληλου του Ριζοσπάστ που διώκεται επειδή διαφώνησε με το πλιάτσικο τα κόκκινα Golden Boys και την καθαστοτική διαπλοκή. Αυτό το θεματάκι είναι ε, τι θεματάκι είναι. είναι Δεν προλαβαίνω να το δω όλο Θα το δω και θα το πούμε αύριο Θα το δω σία Τι έχουμε τώρα Αμάν Ο πο, πο, τον Τον αμερικάνο πρέσβη τον έκοψαν Με σουγιά στο πρόσωπο Ένας νοτιοκορεάτης Αντιδρώντας την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων Να κάνουν τα πάντα ε, για να κρατούν χωρισμένες στη Νότιο και Βόρειο Κορέα τον σου το τον μπρέσβη, τον Αμερικάνο Κυρία μου και κυρία μου προσέξτε τώρα γυρνάμε πάλι στους ασφαλισμένους ταλαιπωρούνται στην ουρά δυο μέρες ασφαλισμένοι του Ίκα για να θεωρήσουν το βιβλιαριό τους λοιπόν εκεί πέρα και στο τέλος πλακώθηκαν στην ουρά οι ίδιοι στο Παγκράτη ήρθαν στα χέρια οι ίδιοι ασφαλισμένοι Πού τον έχετε. Ρε, εσεί καταλαβαίνετε που τον εχετε ρε οδηγήσει τον κόσμο. Του έχετε κάνει βίωμα την ταλαιπωρία. Του έχετε κάνει βίωμα την ξεφτίλα. Και ξεσπάει ο ένα τον κοσμο του εχετε κανει βιωμα την ταλαιπωρια του εχετε κανει βιωμα την ξεφτιλα και ξεσπαει ο ένας τον αλλον Και στο ξαναλέω, Αλέξη. Όσο αφήνει τους φωτόπουλους να μιλάνε, περίμενε σουρχεται και σένα. Παρακαλώ. Αχά, περίμενε. Γουι, Δεν ξέρω τι είναι, Ποιο Ποιος the... δίνει ταμπλέτα εδώ Αχ, Κέρστο Κύριε, Ναι, Ναι, Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φίλε μου τηλεακροατή, θα σου πω κάτι αυτοί οι ξεφθυλισμένοι που πλακώνονται να πάρουν τι ταμπλέτες αυτή τη στιγμή θα σου πω τη γνώμη μου δηλαδή και νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσεις είναι οι ίδιοι που σε όλες τις εποχές όπου μοιράζεται κάτι τζάπα τρέχουνε να το πάρουν. Έχουν, δεν έχουν λεφτά. Ο ξεφτυλισμένο είναι ένα. Οι πρώτοι που τρέχουν να πάρουν το δωρεάν είναι οι, οι έχοντε. Εντάξει, μα τρόφιμα είναι, μα ταμπλέτε, τι του έδινε ο Σαμαρά. Λοιπόν, αυτοί είναι ξεφτυλισμένοι. Αυτοί υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση που τρέχουν και σκοτώνονται τώρα στο Γερμανό, στη Βόνταφον και να πάρουν τι τζάπα ταμπλέτε. Σύγκεσα, τα πήρα όλα. Λοιπόν, ορίστε. Δεν κατηγοράω τον Πόπολο Εγώ δεν κατηγοράω τον Πόπολο Έχινε φίλε μου Να σε καλά παλικάρι Άλλη μέρα δεν αλλάζει κατάσταση Δεν τελειώνει Δεν τελειώνει Στο πω λίγο τραγουτιστά Ξεκινήσω καριέρα Λοιπόν μεγάλε Άκου τώρα να σου πω κάτι Η κυρία Βαλαβάνη Παγώνει τις ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής περιουσίας μέχρι τον Ιούνιο. Περιμένει το νέο πακέτο βοήθειας που θα έρθει, με νέους όρους για τις αποκρατικοποιήσεις και κουβέντα διαπαντός για τη λήξη των αποκρατικοποιήσεων. Αυτή δεν μας έλεγαν ότι θα λήξουν οι αποκρα... αποκρατικοποιήσεις. Δεν μας τα έλεγαν πριν 1,5 μήνα. Ε, δεν μας τα έλεγαν. Άρα κυρία Βαλαβάνη. Κυρία Βαλαβάνη να αριστερή. Νομίζεις ότι... Ναι. Ο 81 ετών Αυτοκτόνησε στην Κρήτη Όταν ανακάλυψε Ότι του έκλεψαν τις συντάξεις Του ιδίου και της συζύγου του <Ρι> Τα πήρε από την τράπεζα Ο άνθρωπος Προχτές να καλύψει άμεσες ανάγκες της οικογένειας Του τάκλεψαν Και είχε μια αιωνόβια ελιά όξω από το σπίτι Και κρεμαστηκε Κατάλαβες μεγάλε yeah. Αυτή είναι η πραγματικότητα Αλέξη άσε να μιλάει ο Φωτόπουλος Και θα με θυμηθείς Αλέξη That? Κυρία μου και κυρία μου Να σε ενημερώσω Ότι οι προσλήψεις των καθαριστριών Που θα υπάγονται απευθείας στο γραφείο οικονομικών Θα είναι προσωποπαγής Το υποσχέθηκε ο Μπαρουφάκης της καθαρίστριες yeah. Τι σημαίνει αυτό Ότι όταν αλλάξει ο υπουργός Μπορεί να τις μετατάξει όπου θέλει να καταργήσει τις προ... προσω... προσωποπαγείς θέσεις κατάλαβες και να τη στείλει σπίτι τους κατάλαβες πως λειτουργεί ο αριστερός είναι σαν τι προσωποπαγείς θέσεις στη βουλή είναι προσωποπαγείς η θέση στη βουλή αλλά εκεί επειδή είναι κολλητάρια όλοι οι συγγενείς αυτοί που προσλαμβάνουν δεν τους αλλάζουν θα θυμόσαστε πριν 3-4 χρόνια μια είδηση που σας είχα ε, μεταφέρει τότε ότι επί παγκάλου Υπουργού Εξωτερικών Τι ήτανε τότε ο Παγκάλος Είχανε προσλάβει καθηγητή με Σε προσωπαγή θέση στη Βουλή Λοιπόν ναι και όπως το λες Καθηγητής ιπασίας Άρνει ο άνθρωπος τον πεντουχίλιαρό του ναι. Και τους μαθαίνει πως θα μας υπεύουν εμάς Κατάλαβες μεγάλα Αυτή είναι η πραγματικότητα Και έχε, έχε με Ορίστε Ο πάγκαλο έκανε μάθημα υπασίας Δεν το δεις στο άλογο. Α, δεν ξέρω πού είναι το φιλοσοικές οργανώσεις Ντε, Έλα, για Αφήστε με, μανάχο μου έτσι να βρω έτσι να βρω ένα τραγουδάκι Α, ακούσουμε ένα ένα ωραίο τραγουδάκι θα κλέψουμε και δύο λεφτά από τον καναλάρχη Έχει λεφτά ο καναλάρχης, ούτως ή άλλως Πρόβλημα δεν έχει, και να επιστρέψουμε να κλείσουμε... Την αγάπη μου ούτε την είχα αγκάσει Πέρασαν τα όνειρα, πέρασαν τα άνοιξη, η δική σου αγάπη στο μετώπο την τα ταυρίλη. Πέρα από τάλασσες, πέρα από τα δάση, βρήκα την αγάπη μου σαν τα πάθη έλαμψες σαν άνοιξη η δική σου αγάπη πέρα από θάλασσες, πέρα από τα δάση βρήκα την αγάπη μου πού την εγκαθάσας. Γεια φίλε μου και φίλη μου, κυρία ακροατά μου και κυρία ακροατριά μου και ακροατό μου. τελειώσαμε δεν έχω άλλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Δεν ξέρω, έχει καλά γλέντη σήμερα Αλλά εντάξει, έτσι μας είπε και χθε. Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου Εμείς τελειώσαμε Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση Για τις ωραίες παρατηρήσεις σα Και ευχόμαστε να είσαστε πολύ καλά πάντοτε Γεια σας και χαρά σας coma FM estéo.